qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas et si tu n'existais pas dis-moi pour qui j'existerais pour faire να είμαι στο ζωή δεν. Εσύ να εξήστε πω Και θα ήθελα να πούμε μερικά λόγια. Γιατί μάρω τη, τη Βανάκι μια από τι αγαπημένε συγγραφεί παραπών κυρίω την εκών α πούμε. «Η παλιέ αγάπης πάνω στο παράδεισο» που το στίχο αυτό το μελοποίησαν και οι Big στο γνωστό ομώνυμο τραγούδι. Ε, βλέπω έχω εδώ μπροστά μου την τριακουστή έκδοση που είναι το 2001 και είναι από τα λίγα βιβλία που υπάρχει και έχει έναν πρόλογο για το, πάνω στον οποίο εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το 2001 κάτι το οποίο δεν συνεχίζεται και το εξηγεί και η, η ίδια για πιο λόγο. <σταλεί> Εδώ θα ήθελα να αναφερθούμε μόνο στον πρόλογο αυτό το βιβλίο και αργότερα θα τον διαβάσουμε σαν ένα μυτιστόρημα για όποιον θέλει να το ακούσει να πετάξει μέσα από αυτό με σκέψεις σε άλλες εποχές σε άλλες καταστάσεις σαν Λαοκάνια Et si tu n'existe moi pourquoi j'existerais pour sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, Comme un qui voit sous ses doigts, Prólogos, λοιπόν, επάνω στη νοσταλγία της Ελβίρας. Πάντοτε μου έκανε κατάπληξη η απορία που εκφράζουν αρκετοί άνθρωποι. Τι σε ενδιαφέρει τι γίνεται μετά το θάνατο. Η ζωή μας εδώ έχει σημασία. Δεν καταλάβαινα πως δεν καταλαβαίνανε ότι ακριβώς για τη σημασία της ζωής εδώ, της γήινης ζωής, η μεταθανάτια μοίρα μας είναι η λυδία λίθος. Αν όλα σβήνουν και χάνονται μέσα στον τάφο, τότε και η αξία της κάθε επιλογής μας, της κάθε κίνησή μας, Τη ειδικής μας τέλο πάντων, αλλάζει ολοκληρωτικά. Ποιος μπορεί να απαιτήσει από τον άνθρωπο να είναι δίκαιος όταν η ίδια η φύση του του φέρεται τόσο άσπλαχνα εκμετεινίζοντάς τον και η άποψη πως παράτημα τεότητα τη ζωή μας, της εγκατάληψής μας στο τυχαίο, της γελιοποίησής μας, εμείς πρέπει στεναρά να ενεργώντας δίκαια και αξιοπρεπώς ως αιώνιοι, μου φαίνεται μια ανυπόφορα, σκληρή αξίωση. Όλα, μα όλα, στο μυαλό μας, τα αισθήματά μας, στο κάθε έργο μας, προσανατολίζονται ανάλογα με αυτή την πίστη ή την απιστία. Και στα μυθιστορήματα χωρίς άλλο. Ασυνείδητα ίσως, αλλά πάντω, αναγκαστικά, σε κάθε μυθιστόρημα ελοχεύει η πεποίθηση του συγγραφέα οι αγωνίες και τα πάθη των ήρωών μου κάπως, κάποτε θα δικαιωθούν ή δεν θα δικαιωθούν ή δεν ξέρω αν θα δικαιωθούν, λέει η Μάρο η Βαμβουνάκη στον προλογό τη πάνω στην νοσταλγία της Ελβύρας. Έτσι και εδώ η δικιά μου Ελβίρα μας λέει παιδεύεται γιατί παρά τα δώρα της ζωής της, δεν καταφέρνει να είναι ικανοποιημένη, νιώθει ενοχές για τις απαιτήσει της και δεν ξεχωρίζει αν το ανικανοποίητο είναι από εγω... εγωιστική απληστία ή οδηγός σοφός προς την ουσιαστική ζωή. Το ανικανοποίητο αίσθημά της προσπαθεί να βγει από το χάος του ψάχνοντας να βρει συγκεκριμένα παράπονα. Την κατακυριεύει μια ακατανίκητη κρίση νοσταλγίας. Και η νοσταλγία Λειτουργεί σαν πηξίδα που δείχνει προ το παρελθόν. Η νοσταλγία είναι ένα συνέστημα άκρο διφορούμενο. Περιέχει έντονο αυτό που ο Ιωάννη τη κλίμακο αποκαλεί χαρμολίπη. Πονάει και ευχαριστεί, πληγώνει και ιδονίζει, και κυρίω δεν είναι εύκολο να αντιληφθούμε και να περιγράψουμε τον τελικό στόχο τη. Κίνηση τη ψυχή προ τα πίσω με τέρμα την αφετηρία. Όμω. Γιατί η Ελβύρα δεν ησυχάζει επιστρέφοντας στη γενέθλια πόλη στον πρώτο έρωτα σε αυτά που τόσο πιεστικά νοσταλγούσε. Πόσο μακριά την τραβάει η νοσταλγία, από ποια αριάκια της ύπαρξής της κυλάει και σε πόσο μακρινή πρώτη πηγή κατευθύνεται παρασύροντάς την. Ο βαθύτατος πόνος μιας αργής επίγνωσης προς το απότερο ζητούμενο δεν είναι στα κοσμικά της κέρδη και στη βολική διευθέτηση της ζωής της. Την κάνει νοσταλγεί το παρελθόν και θεωρεί πως αφήνοντάς το σαν φυγάς, ανολοκλήρωτο, έχασε και το δρόμο προς το ποθητό ζητούμενο. Το παρελθόν όμως πού βρίσκεται. Κάθεται εκεί για την περιμένει. Τελικά πόσο καθαρά θυμάται κανείς στον εαυτό του. Όλα αυτά η Ελβίρα δεν μπορεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό της όμως τη δυσφορία τους ή την εμφορία τους την αισθάνεται και βαδίζοντας πάνω σε αυτή τη δυσφορία και την εμφορία προσπαθεί να κατανοήσει και να ζήσει και όχι απλώς να επιζήσει. Η νοσταλγία είναι διαγερτική γιατί ο άνθρωπος ποθεί την αιωνιότητα. Αν δεν μπορεί να την συναντήσει τραβώντας μπροστά στρέφεται πίσω. Αναζητώντας την αρχή του. Διαισθάνεται πως μονάχα σπάζοντας το φράγμα του χρόνου, του μέλλοντος χρόνου και του παρελθόντος, ίσως να φτάσει στο χώρο τον άγχρονο και να ειρηνεύσει. Δίχως ελπίδα η αιωνιότητας, θα καταλήξει με άλλα λόγια η μέλα στο μυθιστόρημα, καμιά ελπίδα δεν αντέχει για πολύ. Είναι ασυνήθιστο σε ένα μυθιστόρημα να προηγείται ένα περίπου δοκιμιακό κείμενο πάνω στο θέμα του μυθιστόρηματος μας λέει η Μάρο Ιβανβουνάκη, όμως νομίζω πως μας τορεύει κανείς ένα μύθο για να υποστηρίξει δραματικά και εκ των μια δική του θέση προσωρινή έστω πάνω στο μόνιμα αγωνιώδες ερώτημα της ύπαρξης. Γι' αυτό κι εγώ έψαξα, βρήκα την Ελβίρα και την πλησίασα σε μια εποχή του βίου της που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τούτο τον πρόλογο. Τον πρόλογο που ήδη είχε σταλάξει μέσα μου, λέει η Μαρό, η Βαμβουνάκη. Η Αλβίρα λοιπόν κοιμάται μέσα σε λευκά, λινά σε εντόνια, ενώ ο καλοκαιρινός ήλιος έχει ανέβει στον ουρανό. Λίγο ακόμα και θα ξυπνήσει. <Τι> So Αυτό ο δοκιμιακός <σομίως> <στις Μάρες> <σομίως> είναι από το βιβλίο της ισημερινής αγάπης πάνες στον παράδεισο και κλείνουμε αυτή τη μικρή με τη Γουίτνι Always love you. And I will always θα συνεχίσουμε βέβαια με την ανάγνωση του βιβλίου που νομίζατε τον κόπο Αλλά με άλλε εκπομπέ και με διαφορετικά τέρμινα και χρονικά έτσι διαστηματά μεταξύ του, my darling, you mm -hmm. Γιατί υπάρχουν πραγματικά πολύ καλοί Έλληνες και Ελληνίδες συγγραφείς, όπως για παράδειγμα η Μάροι και που γνωρίζω ότι έχει πάρα πολλούς φανατικούς έτσι, αναγνώστες και αναγνώστριες διαχρονικά, όχι τώρα, και όλα αυτά τα βιβλία είναι νομίζω best seller εδώ και πολλά χρόνια και από τον πρόλογο αυτό που διάβασα, νομίζω είναι κατανοητό το γιατί. <Ρι>